Βεγάλε! Κάτι μου κόλλησε στα δόντια! Με τρελαίνει! Θα βοηθήσεις! Εδώ! Α, στο σωστό μέρος είσαι κολλητέ! Είναι εδώ ο μεγάλος Δόκτορ Μάρτι! Σάλτα για μια εξέταση στο αποστηρωμένο μου κρεβάτι! Για περάστε! Δεν βλέπω τίποτα! Αριστερά! Σιγά! Α, sorry! Οκ, μην μιλάς με το στόμα γεμάτο! Α! Νάτο! Τι στο καλό θέλει αυτό εδώ! Χρόνια πολλά! Σε ευχαριστώ, Κολυττή! Το βάλες πισάρτοδόντι! Σωραίος! Δεν βγήκε ούτε στα ράφια καν. Να, κοίτα, κοίτα! Δες εδώ! Ο, δες το! Ο, κοίτα πράγμα! Χιονίζει! Δεκα χρονών, ε! Μια δεκαετία! Δύο ψηφία! Το δέκατο καλό! Δεν σε αρέσει! Όχι, όχι, είναι τέλειο! Σε χαλάει! Α! Έπρεπε να σου πά Αυτό ναι. Αυτό φοριέται. Όχι, όχι, όχι. Το δώρο είναι καλό, αλήθεια. Απλανά, πέρασε άλλος ένας χρόνος και εγώ κάνω ακόμα τα ίδια και τα ίδια. Κάτσε εδώ, πήγαινε εκεί, φάε χόρτα, γύρνα πάλι πίσω. Ναι, έχεις πρόβλημα. Μήπως να πάω νομική. Θα πρέπει να ξεφύγεις για τα καλά από Πώς? Ας τα παλιά κόλπα, ανοίξου. Ευκαιρίες υπάρχουν. Θα τα βρεις όλα στο δρόμο. Πέτα. στον δρόμο. Λες, ξέρεις να φρεσκαριστείς. Να φρεσκαριστώ, ε. Οκ. Okay. Θα το κάνω. Να σε δω. Ο Εθνικός Ζωολογικός κήπος άνοιξε. Έρχεται κόσμος, Μπάρτιο. Μ' αρέσει ο κόσμος. Έχει χαβαλαίο κόσμος. <Τι> Έλα, Γλώρια. Ετοιμάσου. Ανοίξαμε. Τι μέρα είναι. Παρασκευή. Έχουμε πουλμαν. Ναι, θα έρθουν σχολεία. Έλα, πάμε, Μελμαν, μελμαν, Μελμαν, Μελμαν, Μελμαν, Μελμαν, Μελμαν, Σήκω, καλά ξυπνιτούρια! Άλλη μια όμορφη μέρα στη Νέα Υόρκη! Πάμε! Ε, όχι για εμένα! Θα πάρω αναρωτική! Πώς! Βρήκα ένα καφέ κι άλλο καφέ σημάδι στο νόμο μου, εδώ ακριβώς! Να, εδώ, εδώ πέρα! Βλέπεις! Μελμαν, είναι ιδέα και το ξέρεις! Mm. Ξυπνά, Χριστή Μαϊμού! Ναι, θα φρεσκαριστώ! Σαν το φουρτάρι, το φρεσκοκομμένο! Φρεσκαδούρα! Φρεσκότατος! Κυρίες και κύριοι, παιδιά όλων των Ηλίων, όσο ο λογικός παιδιός έχει δινήθει το βασιλιά της Νέας Υόρκης, Άλεξ It show time. Nel late Cosme archizito show. Parte mat di zebra nazografizi. Με χαμόγελο Κοβάλσκι, αναφορά πρόοδου Απέχουμε 15 μέτρα από την κεντρικό αγώγω Και τα κακά νέα σε μείναμε αποσκαυτικά Μάλιστα Ρικό, στον εφοδιασμό Θέλουμε φτιάρια και άλλα ξυλάκια παγωτών Μη ρισχάρουμε κι άλλοι κατολίστης Και εγώ, σκήπερ Να βγάζεις χαρά και τσαχπινιά στρατιώτη Απόψε την κάνουμε από Έλα, πιγκουινάκι μου! Ναι! Δεν τα δείχνει αυτά η τηλεόραση! Η παράσταση τελείωσε, παιδιά! Ευχαριστούμε που, που ήρθατε! Ελπίζω να ήτανε φρέσκο! Θα είμαι εδώ όλη τη βδομάδα! Για την ακρίβεια θα είμαι για όλη μου τη ζωή! 365 μέρες το χρόνο, μέσα τα Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Απόκριες, Πάσχα! Και παρακαλώ, ποτέ μην ψεκάζετε τα ζώα σας κι αφήνετε φιλοδόρημα στον ταξίλτζι! Εσύ! Τετράποδο! Σπρέχεν συ, ίγκλισ! Άι σπρέχεν! Ποια η ύπειρος είναι αυτή Το Μανχάτα Αι στον πάγκο Ακόμη στη Νέα Υόρκη Τερματισμός, άμεση κατάδυση hey, Είσαι με τα σμόκιν, μια στιγμή Τι στο χαλό κάνετε Σκάβουμε για την εντερκτική Ανταδεκτητή Μπορείς να κρατήσεις μυστικό φίλε μου διχρωματικέ Έχεις δει πουθενά πιγκουίνους ελεύθερους στη Νέα Υόρκη Όχι βέβαια Δεν ανήκουμε εδώ. Είναι αφύσικο. Όλο αυτό είναι μια παρανοϊκή συνωμοσία. Θα πάμε στις αχανείς εκτάσεις της Ανταρκτικής. Στη φύση. Στη φύση. Μπορείς τελικά να πας εκεί. Καλό αυτό. Ε, μια στιγμή. Πού είναι αυτό το μέρος. Πες μου πού είναι. Δεν είδες, δεν ξέρεις. Έτσι. Ναι, κύριε. Ε, ε, ε, सिग्නම්η. Όχι, κύριε. Τη τελευταία <σχελίδι> του εμφανίση για σήμερα, ο Βασιλάς. Τες τέσσερες ήδη. Άλεξ, τον λεόνταρι. <σχελίδι> Κάριστο. Χάριστο πολύ. Είσαι σαν η πέροχη, η πέροχο κινο. Σας χιλώ μπρωτό. Ε? Κάριστο. Ω! Χάριστο. Ω! Ωρα. Κάριστο. Πολύ ευγενικό! Πολύ! Εισόρουχο! Να προσέχετε στον δρόμο! Ε, πείτε στην ιστοσελίδα του! Μέρα με τον Άλεξ! Δείτε με να κοιμάμαι! Αυτή είναι ζωή! Εκεί πέρα! Ω! Oh, παράδεισος! <ΣΣ> O, ineta, ineta. Tak, sto sto vrazdo. Dine, dine. E, Anikseto. Zdarvometro. Zdarzo. Mare sivelmatruladka. Dice la nasudoso Ζεμπρα χρόνια πολλά Με ζω γύρω πολλά Με πιθικο μοιάζεις Και... Ρωματρομένα Απαραδεκτό Αρρε παιδιά Έχουμε γίνει ρόμπα Ξεκούμποτη Μα τι λες τώρα Το προβάραμε μια βδομάδα Έλα Κάνε μια εύχη γλυκούλη Πες τι ευχήθηκες. Όχι. Δεν θα το πω. Είλα, πες. Ξέχνα το. Στρολέο, είναι γρουσουζιά. Θέλεις γρουσουζιά, να σου τυμπώ την ευχή. Αλλά για σιγουριά Α, για όνομα, το βγάζω μηλιά. Για πες μας. Δηλαδή, τι μπορεί να συμβεί. Καλά. Ευχήθηκα να βρεθώ στη φύση. Στη φύση. <Ρι> <Ρι> Σας Φύση, τα έπαιξες. Είναι χειρότερη ιδέα που έχω ακούσει. Άρρωστο! Οι πιγκουίνοι πάνε. Ε, εγώ γιατί όχι. Οι πιγκουίνοι είναι τρελαμένοι. Έλα, σκέψου να γυρνάγαμε στο φυσικό μας περιβάλλον. Επιστροφή στις ρίζες, καθαρός αέρας, άπλα. Ξέρετε, άκουσε ότι έχει άπλα στο Connecticut. Connecticut? Ναι, φτάνει απλά να πάει κανείς στο κεντρικό σταθμό. Και μετά να πάρει τη γραμμή 2 για... Βοήθεια! Μου στοκανήस, πέρνη το τρένο. Υποθετικά μιλά. Μαρτιέλα, τι μπορεί να μας προσφέρει το Connecticut; Περισσότερα κονέ. Χαριστώ, Melman. Όχι, όχι, σώνα, σο σώνα, απλά θα... Τέτοια, Λένα... δεν υπάρχει αυτό δεν υπάρχει στη φύση. Μια πολύτερα θηναρισμένη μα... τροφή, μα... πράγμα μα... που δεν το βρίσκεις στη φύση. Εγες σκέφτη ότι η Zoe δεν είναι μόνο μια 브리ζόλα, Alex. Δεν το ενόουσες καλή μου. Έξω από το ζωολογικό! Μα, όχι! Να, δηλαδή, έλα τώρα, μια ιδέα είναι όλα. Έχεις κάτι ψηλά μπλιάχα εκεί στο αυτός. Mm. Ευχαριστώ, παιδιά! Ευχαριστώ για το πάρτι! Ήταν τέλειο! Αλήθεια! Κάτι τον τρώει. Μήπως να του μίλαγες, Άλεξ. Ξέρεις να πας και να τον στηρίξεις λιγάκι. Μα, ολόκληρη γυαλίνη σφαίρα του έδωσε. Τι άλλο πια. Άλεξ. Μάλλον το πάτε για καυγά. Βράδια σε. Λέω Hələyə, hələyə. En təxə. Nixta, Márti. Nixta, Gloria. Ah! Təyə məyəkə aftə! Ενώ είναι, είναι δηλαδή, ξέρεις, τώρα αποκλείεται να γίνει καλύτερη, σωστό. Ω, oh, μόλις έγινε. Ακόμη και η αστέρι βγήκε. Πού να βρεις τέτοιο αστέρι στη φύση? Ελικόπτερο. Μαρτί, φιλέ, άκου. Όλοι μας περνάμε μέρες που νομίζουμε ότι το ξένο χώρο το είναι πιο γλυκό. Αλέξ, κοίτα με. Είμαι δέκα χρονών, η μισή μου ζωή έφυγε και ακόμη δεν ξέρω αν είμαι άσπρος με μαύρες ρίγες ή μαύρος με ρίγες άσπρες. Μάρτη, μου έρχεται ένα τραγούδι. Αλέξε, παρακαλώ, όχι τώρα. Oh, oh, oh, ναι, είναι ένα τραγούδι φοβερό, το ξέρεις μου φαίνεται. Τα-τα-ταμιν! Ah, mən arqıssız, oki, oki, oki, oki, oki, spreading the news! Ne I'm leaving today! Yeah. We are our great big boys! Gəksinə! Éla, xeris ta ləogiyah! Diyo lexuləs! New York! New York! Gəsmos, gəsmos! Δεν είμαστε όλοι νικτόβια, ξέρετε! <σταλεί> Γιατί εμείς είμαστε παρόβια! Βγάζεις και γλώσσα ρίγοτε! Άμα τον πειράξεις, καθαρίζω εγώ, <σταλεί> <σταλεί> <σταλεί> Χάουαρντ! <χαχαχα> <Έχω, σταλεί> βλέπεις! Κύριε Ραυδόμορφε, <σταλεί> είμαστε καλή ομάδα! Εγώ και εσύ! <σταλεί> Στα σίγουρα! <σταλεί> Χωρίς αμφιβολία! Λοιπόν, τι θα κάνεις, θα τραβιάσαι στη φύση ολομόναχος? Όχι! Μπράβο! Μαζί! Θα πάμε! Ποιος? Στη φύση Κατευθείαν από την πέμπτη λεωφόρο στον κεντρικό σταθμό. Θα πάρουμε το τρένο, θα πάμε βόρεια και τόμαστε πίσω το πρωί. <laughs> Κανείς δεν θα το καταλάβει. <laughs> Κάνεις <πλάκα>. Πες το. <laughs> <laughs> ναι, κάνω πλάκα. Φυσικά κάνω πλάκα. Καϊρεύησε. Σιγά μην το τρένο. <laughs> Όχι τέτοια αστεία, να ψαρώσω. <laughs> Καλά. Εγώ πάω να την πέσω. Ναι, κι εγώ. Θα ξεκουράσω τη φωνή μου για αύριο. Έχουμε καπή αύριο. Θα τους πάρω τα αυτιά του. Να την ακούσουνε. Καταλαβαίνεις, ε. Καληνύχτα, Λιάλ. Α, <σκεκή> <σκεκή> <σκεκή> πάλι ξέχασα να κλείσουν τα ηχητικά εφέ. Άστο, θα κάνω εγώ. Ξέρω ότι η μου... Αχ Μόνη καλύτερα Έλα τώρα μωρό μου. Μικρό μου φιλετάκι. Καλό μου φιλέ μηνιών με το παχάκι σου στο πλάι. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει λίγο λίπος τη... μπριζόλα γλυκό μου ζουμερό Άλεξ. μπριζολάκι. Αλέξ, <συμπ> τι σου φάνηνα λιγούδια είσαι εσύ μου. Αλέξ, Αλέξ, Κάνεις πιπίλα. Τι τρέχει Melman; Καλά, καλά. Υ, ξέρεις ότι έχω πρόβλημα στη kýste και πρέπει να σικολούμαι κάτ' 2 ώρες. Ναι, έκανα πিপি. Ε, κιτάχες το Márty. Πράγμα που συνίδως δεν κάνω. Δεν ξέρο γιατί το έκανα. Κιτάχες ξανά. Και ξανά τι ξανακίταχες; τι συμβάνει; Ο Márty. ¡Éfige! ¡Éfige! Ah! Tiene nois Éfige. Πούson quiero to proetímaze. Márty. Márty! πονα πηγε. Στο Connecticut! Αποκλιετε. Ο, όχι. τι τι θα κάνουμε; Πρέπει πρέπει πρέπει δηλαδή πρέπει να καλέσουμε βοήθεια. Έβρος, τους κοντάδες στο túnel. Γρίгора. Χάσαμε μια ζέμπρα. Μάλλον πηγαίνει προς Connecticut τώρα. Θα χρειαστούμε. Έβρος. Έβρος. στιγμή. Θα βόρουμε να παρούμε τους ανθρώπους. <Τι> στο... Θα θυμώσουν. Θα μεταφέρουν τον Μάρτη για τα καλά. Δεν θα αγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει. Mm -hmm, σωστό κι αυτό. Πρέπει να τον ψάξουμε. Να τον ψάξουμε. Δεν σκέφτεται καθαρά. Μην τον αφήσουμε να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Πιθανότατα έχει χαθεί, κρυώνει, δεινάει. Φτώχε Μάρτη. Μουσική Μήπως κάποιος μας έμενε εδώ, μπας και γυρίσει. Όχι, oh, όχι τώρα, είναι παρέμβαση, Μέλμαν, πρέπει όλοι να πάμε. Ποιος είναι ο πιο γρήγορος δρόμος για το κατρικό σταθμό. Ω, oh, okay. να πας από Λέξιγκτον. Μέλμαν! Οκ, okay. πάμε, θα πάμε από Λέξιγκτον. Κιλιοφόρος πάρκου. Μπα, υπάρχουν οι διπλείς κατεύθυνσεις, έχει πολλά φανάρια. Άκουσα πως η Χίλαρη έχει διάλεξη στο κέντρο Λίνκον. Και βέβαια θα τις Σας το έπανε, πάμε απ' την μπάρκου. Σίγουρα αυτός είναι ο γρηγορότερος δρόμος για τον τεντρικό σταθμό. Δεν ξέρω, έτσι είπε ο ε, ε, παιδιά, ε, α, α, αυτό το μέρος έχει φοβερές λιμουνούλες για να πίνεις και πολλές τσαμπαμέντες. Δεν είναι αστείο, Μέλμαν. Είναι αποστολή σωτηρίας για τον Μάρτη που χαραμίζει τη ζωή του. Μα πού είναι το τρένο. Α, νάτο. Τι σου είπε ο Του μίλησα! Δεν καταλαβαίνω! Ε, μου είπε πάνε! Τι είπα! Τι! Τρελώσεις! Ε? Μου είπε είμαι δεκα χρονών και ότι έχει μαύρες κάσπες ρίγες και ότι είναι λυπηρό και διάφορα τέτοια! Γίνα πίσω και πήγαινε προς τα κάτω στην 42η. Είναι αριστερά μετά τη βάντερ του. Okay. Αν δεις το κτίριο, Κράισλερ, πήγες μακριά. Uh -huh. Ευχαριστώ, οργανώ! Ε, hey! περίμενε το φανάρι! Ζέμπρα είπε! Ναι, ναι, ακριβώς, ζέμπρα! Πού είναι! Εδώ μπροστά μου! Θα <συγχά> <Να> τις ρίξω! <συγχά> Αρνητικό! Τότε θέλω ενισχύσεις! <συγχά> oh, πάλι χάσανε οι Νίξ! Έτσι είναι Μεγάλο αυτά! Είπε μεγάλος κεντρικός σταθμός ή της διάζω ο Μεγάλος κεντρικός σταθμός. Είναι μεγάλος, είναι και κεντρικός. Πάρε και τούτη, πάρε και εκείνα! Πάρε και αυτό! Κυρά μου, τι έχεις πάθει! Επιτέλους, συγκρατηθείτε πια! Πακό γάτι! Ατυχία! Έχασα τον Προαστιακό! Μου φαίνεται θα πάρω τον Καρουλιακό! Το κρατάω! Το κρατάω! Το κρατάει! Το κρατάει! Το κρατάει! Το κρατάει! Παιδιά, τι κάνετε εδώ! Ω! Oh, επιτέλους, σε βρήκαμε oh, σο! Μην είχα να θρυλαθώ! Μην ανησυχείτε! Καλά είμαι! Καλά! Δείτε με! Καλά! Καλά! Ω! Oh, καλά! Ωραία! Ακούσατε, είναι καλά! Ω! Oh, χαίρομαι! Μόνο που αναρωτιέμαι... <σκσκσσσ> πώς μας το έκανες αυτό, Μάρτι! Κάποτε ήμασταν φίλοι! Αντιπάθατε! Θα γύρισα πίσω το πρωί! Ποτέ μην το ξανακάνεις! Με ακούς! Τον ακούς, βρε! Παιδιά, δεν παιδιά, έχουμε ώρα. Μελμανέ, σπάσεις το ρολόι! Ξανακάνεις! Μη τολμήσεις να το ξανακάνεις! Μελμανέ! Καλαβαίνω! Μας δώσανε <Μελμανες>, μάγκες. <μάτια. χαλ> Χαρά και τσαχπινιά, παιδιά. Χαρά και τσαχπινιά. Αν έχεις κακά, πέτα τα. Ο άνθρωπος. Καλησπέρα, όργανα. Όχι, όχι, όχι. Μη μιλάς τώρα. Ακούς, δεν είσαι καλός στον Μπλαμπλά. Είσαι άμπλα ούμπλας. Γι' αυτό, σς. Ε, τι χαμαριά. Ναι. Λοιπόν, όλα καλά. Απλά, Είχαμε ένα ζήτηματάκι. Εσωτερική υπόθεση να πούμε. Για την ακρίβεια, ο φίλος μου τα έπαιξε. Συμβαίνουν αυτά. Η πόλη, βλέπεις, σε τρελαίνει. Του χειλασκάρει η βίδα. Ε, θα με βγάλεις και τρελό τώρα. Βρε, εγώ θα το χειριστώ. Κάτισα. Καλακαλώ, δεν χρωστάς. Θα πάρουμε το φιλαλάκι μου έγινε. Εντάξει? Ούτε γάτα ούτε ζυμιά. Όχι, όχι, όχι. Μη φοβάστε. Ούτε ο ταράκι με. Άλεξ, το ζωολογικό. Τι τρέχει με αυτούς. Αου. Αου. Βουάου. Νιώθω λίγο, λίγο περίεργα. Έ! Ω. Σας αγαπώ, παιδιά. Σας αγαπώ πολύ. Who can take a sunrise? Take a sunrise? Sprinkle it with you. Το χθεσινό oh. επεισόδιο στον κεντρικό σταθμό αποτελεί oh. περίκρανη απόδειξη αυτού που υποστηρίζουν οι φιλοζωικές οργανώσεις. Τα ζώα oh. δεν πρέπει να κρατούνται στην εγμαλωσία. Oh. Τώρα θα σταλούν πίσω στο φυσικό τους oh. περιβάλλον, όπου θα ζήσουν τη ζωή τους ελεύθερα, oh. όπως oh. τόσο πολλοί επιθυμούν. Ε, βοήθεια! Ξέβρισε, ξέβρισε! Αχ! Κάτι, το κεφάλیمو α! α α Τι 'sto? Στα που بوس! Ήμεσαν λαγούτι. Όχι. Όχι, όχι. Όχι αυτό. Οχ, όχι, όχι, δεν βουρούν, με μεταφέρουν. Δεν βουρούν. Α. Ο. Λες γασσω. Λες γασσω. Προσκοτάδι, ματι λíghi. Α. Λígome. Λígome. Α. μου με κλίνουν. Α. Είμαι μόνος. Τόσο μόνος. Άλεξ. Alex: Sí, sí, Marti. Né, Mila mu fiile? Oh, Marti, ești eu. Te tregi? Ești e cala? Te-mufenum căla, Marti. Alex: Marti, ești și ești. Gloria! Ce e edou? La trevă tonih cu disfonia-su. Ce mai se întâmplă? Îmăsta să cuția. Oh, ochi. Oi, pnușme aprobla cu. Melman. O Melman ini? Ești e cala? Αξονική. Όχι, ούτε αξονική. Μεταφορά είναι. Σε άλλο ιαλογικό. Μεταφορά. Ωχ, oh, όχι. Όχι, όχι. Δεν δεν δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εχωραντεύουμε τον Dr. Goel perxis 5. Τρέπει Μέλμα. να μου γραψεις τα Ι, φάρμακα Ι, μου. Melman. Θα πάει ιαλογικός κι θεραπεία λοιπόν, μου λοιπόν. και δεν πάω θοίκα. Είρε εμίσε Melman. Όλα θα πάνε καλά. Θα είμαστε super duper. Όχι Μαρτί, ούτε super ούτε Εξαιτίας μου, α, α, α, αδυνατό να διακρίνω το λάθος μου Πλάκα μας κάνεις, Μάρτι Εσύ, νευρίασες στους ανθρώπους Δάγκωσες το χέρι, Μάρτι, δάγκωσες το χέρι Δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω ποιος είμαι Πρέπει να βρω τον εαυτό στη φύση hey, hey. Δε σου ζήτησα εγώ να με ακολουθήσεις Σου ζήτησα, Έχει, τα δίκια του Τι Εγώ, σας είπα να πουθενά Αλλά εσείς Μέλμαν, βούλωστο Es sí son estos por qué no paramos en el metro. Minta vasis ahora me to Melman. Es que en la Gloria. Exálo Alex, deвтоo ego pues me teferan. Melman, scáse. ¿Te jaliseta canis? Ego jalisome. Melman, esí pánda zanízese. Ana fara brodo. En el paño scódica skipper. Da ga Όχι, ο Φιλ ξέρει όμως. Φιλ... Hm. Σκάφος... Προς... Κέννια... Προστασία άγριας ζωής... Αφρική! Αφρική, δε μας πάει! Ρίκο! σε ήξερε πραγματικά! Μη μ' αναγκάσετε να έρθω εκεί, θα σας πλακώσω και τους δυο σας! Κι εγώ νόμιζα ότι σε ήξερα! Ας μιλήσουμε σαν να δείξεις! Οι μαύρες κασπρεζίγες σας! Πάλι δεν έτσι μετάλλονται! Σταματήστε! Σταματήστε! Σταματήστε! Θέση! Χλωμάτα πράγματα, Σκύπερ! Δεν καταλαβαίνω τους κώδικες! Δεν θέλω δικαιολογίες, λύσεις θέλω! Προήγηση! Νσκετ καντων νασκάσ μ κατφελ γ να γίρσουμε ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Oh, ah. ah. oh jeez! ¡Gloria! ¡Mellman! ¡Marty! Gloria Melman-Marty, martin Martin merman Gloria Mar Melman martin Michael Grigori sano Elena Po piri Άνις, σε βγάζω το κουτί. Ίρεμα. Άλεξ. <ΓΣ> Κάμिलो Πάρδαλη, στην κάτω γωνία. Στάσου, στάσου. Όλα για όλα. Στάσου. Στα-στα-στα-στα-στα-στα-στα-στα-στα-στα-στα-στα-στα-στα. Στάσου, άλεξ. Μι-μι-μι-ερχομε. Oh. Oh. Η δόξα! Γωνη, η δόξα. Πάχαμο. Oh, Άσε παιδιά, τέρμα τα στίε. Gloria! Alex! Marty! Marty! No! Soño! Soño! Ας δρά, βεγιά. Ου, αρι αρι. Ας, ου, το δρά. Γκόλ, γκόλ, δρά. Youhoo! Αυτή τη στιγμή, παιδιά, θα βρισκούμε αλλού φώρα. Επίσης Εμάς, είμαστε όλοι εδώ, σώοι κι αυλαβείς. Ναι, εδώ είμαστε. <laughs> Πού ακριβώς είναι το εδώ? Το Σαν Διέγκο. Το Σαν Διέγκο? Άσπρες αμμουδιές... Έξυπνα σχεδιασμένο φυσικό περιβάλλον και τεράστια showroom. Να το ξέρετε, είναι ο ζωολογικός κήπος στο San Diego. Και ψεύτικα βράχια έχει. Πω πω! Σαν αληθινό. Το San Diego. Τι υπάρχει από το San Diego. Δεν ξέρω. Το μέρος είναι σούπερ ντουπερ. Άνετα θα ζούσα εδώ. Άνετα. Θα σε σκοτώσω, Μάρτι. Κούλαρα, θα κούλαρα. σε τραβαλίσω. Μετά θα σε θαψίρα, μιτσιμίν. Μετά θα σε βγάλω και θα σε κλονοποιήσω σε... και θα σε σκοτώσω ή στις κλώνες. Και μετά Α, δεν θα σε θαμιλíso ποτέ. Άκου. Θα βρούμε τους ανθρώπους, θα τα πούμε και όλα αυτά θα σε Α, oh, τέλεια, καταπληκτικά, Σαντιέγκο. Τώρα θα πρέπει να τα βάλω Εσύ φταίς Μαρτί, με κατέστρεψες! Έλα Αλέξ, ειλικρινά πιστεύεις ότι φταίω εγώ για όλα αυτά! Θες να σου ζητήσω συγνώμη? Αυτό θέλεις? Ωραία! Σστ, σστ! Μου έκανε σουτ! Μαρτιάκου, πρέπει να έχεις λίγο περισσότερη σστ. κατα... Μη μου λες σουτ εμένα! Τα ακούτε αυτό! Δεν τα ακούτε! Ακούω! Όπου μουσικοί <συσίλια> και άκροποι! Θα μιλήσω με τον φαιντικό τους! Αχ, <συσίλια> Τι αχούρι! Θα να τον λένε κήπο του Χάλιτ, Γιέγκο! Στην αρχή σου λένε, «Ε, έχουμε ένα ανοιχτό πρόγραμμα! Θα φύσουμε τα ζώα ελεύθερα! Και <συσίλια> ξαφνικά η ζωήθηκε <ζήτηση συσίλια> μαλλιά και όλοι οι τα αγκαλιάζονται!» Αυτό το μέρος μητρώνει πάνω σου! <συσίλια> Oh! Oh! Okay! Ha! He talked. Na kan me kali antidoposis tou το χαμόγελο. Θα φοράς, Μέλμαν. Δεν χαμογελάω. Έχω αέρια. Άρα καλή στην πρίμνη μας και αέρια στα πανιά μας. Δεν είναι άνθρωποι. Είναι ζώα. Καλιφορνέζικα ζώα. Μεγάλε. Βλέπω τρελό γλεντή. Γουστάρω να χορεύω. Γουστάρω να χορεύω. Γουστάρεις. Δώσε. να χορεύω. Σ να χωρω Του τόρης μ ου τά να χωρέω Τους τάρεις να χωρέβεις Του τάρί να χωρέβου Του σόρς μ έσς κορνέξία του κόσμου. όνα για ο πράτος ας μιλάων Κοίτασε να βρεις. Παρατήρηση 26 παραβίασης του Κώδικα Υγείας. Μαρεζί στους San Diego. Αυτό το μέρος είναι απες 27. Physical Colony, Physical να φέρουμε κανάποτ cor. Σέσου, Πού να αλέξ Πώς συνεύει! Ήταν πίσω μας, δεν ήταν πίσω μας! <σ topics> δεν ξέρω πού είναι, πάντως χάνει άπαικτο πάρτι! Οι φούσες! Οι φούσες! Οι φούσες επιτίθενται! Ρέξτε να σωθείτε! Φουσα πινάει! Φουσα φάει! <σοξελίδι> Λουλουλουλουλ, μισότη σαράχνες! <σοξελίδι> ναι, ευχαριστώ, παιδιά! Καλά που περιμένατε! Τον τιμώ ειλικρινά! Ε, γεια! Μόλις ήρθαμε από τη Νέα Υόρκη και ψάχνουμε τον Επόπτη. Είμασα στην παραλία εκεί κάτω για... ώρες και κανείς δεν πήγε στον κόπο να φάνει. Δεν ξέρω πώς είναι... Ε, ναι, δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς εδώ, αλλά προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Που, εντάξει, αλλά... Αν μας δείχνατε πού είναι το γραφείο του Επόπτη για να πά... Morish, tu ides afto? To maxe tis fouses. Era poli, era poli. Asfolei, mi karma. Me padon. Afto na glorech timati. Tass to tris. Tass to. Kaliosi. Kaliosi. Kama da. Kaselia Julian. Dine. Dine. Ine, exogini. Agri Να <determin Washa>. πάρουν τις γυναίκες! Τα πολύτιμα μέταλλα! Σήκω, Μόρτ! Μπη στέκεσαι κοντά στα πόδια του μπασιλιά, μπρε! Σστ, σστ, κλειμπόμαστε! Σταμακήστε όλοι! Κι εγώ μαζί! Σστ, ποιος κάνει αυτό το τρότιμο! Εγώ πάλι! Άντα! Ρίξτε σέλα, κλώρια! Αρκετά! Τι φτάνει με τη βέργα! Τι σκότωσες, νομίζω! Πρέπει να τις σκότωσες! Είμαι ακόμα πάνω Απόψε πεθάνουμε. Τα πόδια! Σου είπα! Σου το είπα! Σου είπα για! Δεν του είπα για τα πόδια! Mm. Ναι, στο είπε για τα πόδια. <laughs> Στάσου! Έχω σκέντιο! <laughs> Αλέγε! Επινόησα εφιές τεστ. Να δω αν αυτή είναι άγκρη, <laughs> <laughs> <σου, βρε. clears throat> Εγώ θα το χειριστώ. Ο Άλεξ μιλά, ο Μάτης γιωπά. Γεια! Ω, Θεέ μου! Ω, συγνώμη! Ω, Άλεξ, τι έκανες! Στο, στο! Εντάξει! Εντάξει! Είμαι ένα Ω, Άλεξ, τι Είσαι τρόμαξε το κακό λιοντάρι, αλήθεια! Είναι ένας μεγάλος κακός γατούλης έτσι, μήλα στη μανούλα! Είναι τόσο γλυκά από κάποια απόσταση! Δεν είναι γλυκό πλασματά, σαν το κουλουράκι του Παπέ! Απλά μια κουφταλούλιδες είναι! η παγεκατι πάνω σε αυτόν με τα τρελά μαλλιά πούμ το βρίσκω ίποπτον and i see is morris elate holy τους λυλίδες σας παρουσιάζω την αυτού εψιλότητα τον επιφανή βασιλιά júlian το 13ο αυτό άρχοντα το λεμυρίον και λιπάκε λιπάζη Στηλάκι! Τι είναι, ο βασιλιάς Νηφίτσας! <Τι> Νομίζω ότι είναι Σκίουρος! Καλώς ήρθατε, γιγαντολούλιδες! Παρακαλώ υποκληθείτε ελεύθερα στη χάρη μου! Σίγουρα Σκίουρος! Ναι, Σκίουρος! Σας ευχαριστούμε ολότερμα που διώξατε μακριά τις αυτές! Τις ποιες? Τις φούσες! Παρτάμε σε noch lunka ta patundes ti imas dia koplo das ta patimas ke skotono dasmas. Ne, kalagou yetaku. E misa apla theloume na vrume tis Avropous gafto. Ti donadas pou echis? Tropi shumoris. Dev lepisoti prosvalis to frikyo. Aha, omos pes mou. Pizaste i mo Alex. O Alex ke apo do i gloria o martyio Melbourne. Ke apo pou isaste gigantes mou? Mm, apo tin New Yorki Γίγαντες! Γίγαντες! Yeah! Yeah! Τι κάνουν, πρόγραμμα επιμηξίας. Λοιπόν, λέω να ρωτήσουμε αυτούς τους βλαμμένους πού είναι οι άνθρωποι. Συγγνώμη, εμείς οι βλαμμένοι έχουμε τους ανθρώπους. <Ρι> α, α, οι βλαμμένοι έχουν τους ανθρώπους. Ω, oh, καλά! Τέλεια! Καλά! Ιουφ! <χεχε> Δεν είναι χάρμα οι άνθρωποι, μπρε. Αν και τους μπρίσκω λίγο ψόφιους. Πω πω. Μήπως έχετε κανά ζωντανό. Ε, όχι. Μ μόνο πεταμένους. Αν είχαμε πολλούς ζωντανούς ανθρώπους εδώ, δεν θα ήταν εδώ η φύση. Σωστά. Η φύση. <laughs> ο, ο, ο, ο. Για στάγα λιγάκι χνουδό μπάλα. Εννοείς δηλαδή ε, να ζεις τη λάσπη και να σκουπίζεσαι με φύλλα. Τέτοια φύση. Ποιος σκουπίζεται. Πω πω. Πω πω. Πω πω παιδιά. Με συγχωρείτε για μια στιγμούλα. Όχι. Θέλω να φύγω από εδώ. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Άλεξ. Βοηδιά. Βανίσπη. Θα γυρίσω πίσω το λοιπούντα. Δεν έχω και πολλές ελπίδες. Αλλά θα προσπαθήσω. Δεν έχω λοιπτάς. Είπα Συμέχη τι λύxi μέσα στη Spart team. Τε βλέπο. Τε βλέπο. Τώρα βλέπου. Α! Ενάクシー. Πrhoφανώς απέπενη όχι έγινε κανένας φυλαθός. Είμαι σίγουρη ότι οι άνθρωποι δεν μας άφησαν επιτίδες εδώ. Μόλις καταλαβαίνουν τι έχει συμβεί, τα γυρίζουν ο ότι ίδιες κάνουν τα Amazon. Λοιπόν, παιδιά, θα χτυπήσουμε ένα παγωμένο σούσι για πρωίνο. Λίγο! Λοιπόν, εφόσον καταδικάστηκα να πεθάνω σε αυτό το ξεχασμένο νησί, εγώ, ο Μέλμαν Μάνκεβιτς, έχουν σώαστας φρένας mm -hmm. και ασθενές στο σώμα. Μοιράζω την περιουσία μου εξίσου σε εσάς τους τρεις. Oh, Συγγνώμη, Άλεξ. Επ! Και Καλλιώπη! Μπράβο σου, Μέλμα! Το οργάνωσες! Όχι, δεν είναι Καλλιώπη! Είναι τάφος! Έστειλες το Μέλμα στον τάφο! Σ' αρέσει! Α, έλα τώρα! Δεν είναι το τέλος! Είναι μια αρχή! Ολοκένουργια! Από όσα ζήσει, το καλύτερο! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι! Δεν είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ζήσει. Ναι, καταχράστηκες τη δύναμη της ευχής των γενεθλίων σου και έφερε σε όλους μας κακοτυχία. Γιατί μας είπες την ευχή σου, αφού δεν πρέπει να τη λες. Μια στιγμή, δεν ήθελα να την πω. Θυμάσαι, με κάνατε εσείς να την oh, καλά. Ες άλλου, δεν είναι κακή τύχη, είναι καλή η τύχη. Δείτε γύρω, ούτε φράχτες, ούτε πρόγραμμα, το μέρος είναι άπαικτο. Να ξέρω το ότι... Δι... Ωρα Η πλευρά του νησιού είναι η δική μας. Από εκεί είναι η κακιά πλευρά που μπορείς να χοροπηδάσαι ελεύθερος άμυκος πήγασος και να κάνεις ό,τι σου ούριαται στο όλη μέρα. Κι αυτή είναι καλή πλευρά για όσους αγαπούν τη Νέα Υόρκη και θέλουν να γυρίσουν. Έλα τώρα, ό,τι όχι, πίσω, πίσω, πίσω. Ξέρεις hey, <Σεύτες> κάτι, <σέβης> δεν εκεί. είμαι σωστό. Καλά, εσύ στην πλευρά σας εγώ στη δικιά μου. Κι αν με χρειαστείτε... Θα είμαι εδώ, στην κεφάτη πλευρά του νησιού και θα περνάω όμορφα από και, και ωραία. ωραία! Από εδώ είναι η κεφάτη! Η κεφάτη και πλευρά που δεν θα είσαι εσύ και θα επιβιώσουμε όσο να γυρίσουμε! Τι χαρά! Τι χαρά! Στην ωραία! Τι πλευρά! Πάρα από εκεί Είσαι από την πλευρά της Χαβούζας! Πουλά. Και τώρα τι κάνουμε? Μη σκάς έχω σχέδιο για να μας σώσω. Αν υπομονώ να τη φάτσα του Μάρτη όταν αυτό, Uhuhuhu, chi tacste ton? In exoglimenno scoris e mas. Scasa ilizia. Sta per immeno polia ancora! Ma che ora sta Προκαλώ κάθε σωστικό σε ακτίνα εκατομμυρίων μιλίων να μην δείει το μωρό μου. Όταν φτάσει η στιγμή, θα ανάψουμε τον πυρσό της ελευθερίας και θα σωθούμε από τον φρικτό εφιάλτη αυτό! Τι λες, καλό, ε! Πώς πάει το όνομα φωτιάς, Μέλμαν! Καλά! Βλάκα, σε άκουσα! Αχ, γιατί να μην δανειστούμε από τον Μάρτη, φωτίτσα! Είναι φωτιά! Με τέτοια θα ανάψουμε το άγαλωμα της ελευθερίας! Three Melman. Tevo. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. να το. Δεν μπορώ να το κάνω. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Ε, ε, ε, εγώ. Σε γάτα είσαι εσύ Μανιακέ Το έκαψες Πανάθεμά σε Πανάθεμά σας όλους Πάμε τώρα από την κεφάντη πλευρά Ιρεμήστε όλοι σας Όλοι στις θέσεις σας Ναι όλοι σας παρακαλώ Ιρεμήστε Ας οργανωθούμε. Καθίστε. Χωρίστε αυτούς τους δύο. Εσύ εδώ κι εσύ εκεί. Όλοι σοπάστε. Δέστε από τις ζώνες σας. Εντάξει. Λοιπόν, μι, μι, μι, σας παρουσιάζω την αυτού υψηλότητα, τον επηφανεί, πλα, πλα, κλπ, κλπ και ζύγω. Πάμε. Ναι. Υπηκοή μου, όλοι είμαστε περίεργοι σχετικά με τους καλεσμένους μας, τους γίγαντες. Ναι, να πάμε, Hola, sana, hola, san. Princi nada, chama, hola, santo, si da, sana mesas. Tus hijos y su poli. El ego si. Cállese, semonética. Lipón. A potote pumetima, macha piti titande, que mastrone y volverres fuchs. De fuchs. De fuchs Μη κάνετε έτσι! Δεν μας επιτίθενται αυτή τη στιγμή! Oh. Λοιπόν, το σχέδιό μου είναι απλό. Τα κάνουμε τους γίγαντες φίλους μας να τους έκουμε από κοντά. Μετά, με τον κύριο Άλεξ να μας προστατεύει, θα είμαστε ασφαλείς. Και δεν τα ανησυχήσουμε για τις κατεραμένες φούσες ποτέ ξανά! <ΣΣ> εγώ το σκέφτηκα, εγώ το σκέφτηκα, ναι, εγώ, εγώ στα, στα, στα, Σταθείτε όλοι, σταθείτε, σκέφτομαι Ενώ αναρωτήθηκε κανείς γιατί οι φούσες φοβήθηκαν τόσο πολύ τον κύριο Άλεξ <ΣΣ> Δηλαδή μήπως και εμείς να τον φοβηθούμε Κι αν κύριος Άλεξ είναι χειρότερος από τις φούσες <ΣΣ> Σας το λέω, αυτός ο τύπος με κάνει να νιώθω άβολα, βολά, Μωρίς δεν σήκωσες το χέρι σου Επομένως, το πικρό κολοτσκολιό σου θα διαγραφεί απ' τα πρακτικά. <σλίλυκο> Νιώτηκαν οι σάλωσά, πολλά, πολλά, πολλά! Όχι! Ωραία! Σκάση, λοιπόν! Όταν ξυπνήσουν οι γίγκαντες της Νέας Υόρκης, θα βεμβαιωτούμε πως θα αντικρίσουν τον παράδεισο. Μπισκοτάκι κανείς! Μπέλμαν και η Γκλώρια από εκεί περνάνε καλά. Υπάρχει χώρο στην κεφάτη πλευρά και για άλλον. Όχι, ευχαριστώ. Κοίτα, σκεφτόμουνε. Μήπως να έδινες στο μέρος άλλη μια ευκαιρία. Μπορεί και να σου αρέσει τελικά. Μαρτί, κουράστε κα. Πεινάω. Θέλω να πάω σπίτι. Μια ευκαιρία, μονάχα. Σκέψου το. Δεν είναι κεφάτη Φωτήπλα, σχέ. Σχ, σχ! Αυτός είμαι! Ποιος είναι? Ο πιτσαδόρος. Ποιος, είναι? <Σσουσίλοι> Ο πιτσαδόρος! Ποιος λες να είναι! τι <Ti> θα θέλατε! Να έρθω στην κεφάτη πλευρά! Παρακαλώ! Φέρθηκα κάπως χαζά, Μάρτι. Αλλά σκέφτηκα αυτά που είπες και συγγνώμη. Καλώς ήρθες στο Casa del Fisi! Βολέψου! Έ, hey, έ, hey. σκούπεις τα πόδια σου! Φύση, γλυκιά φύση! Άλεξ! Το σπίτι μου και σπίτι σου! Εντυπωσιακό. Έλα, έλα, πιες. Τυρνάει το μαγαζί. Θαλασσινό νερό. Ω, μην το καταπιείς. Προσωρινό είναι μέχρι να φανεί ο υδραυλικός. Ε, πεινασμένοι μου φαίνεστε. Τι θα λέγατε για καλούδια πυθύση. Έχεις φαγητό. Σπεσιαλίδε, αλλά και φάτη, έφτασε. Φίκια, σε καλαμάκι. Φίκια. Se cala macchi, min grine da prin fate. E basta sto. Mm. Policalo. Oh, grazie sto. Come li ga che ti le dura, eh? Δεν μπορεί να γίνει καλύτερο. Μόλις έγινε. Για κοιτάξτε. Πω, πω. Κοιτάξτε παιδιά. Σαν χιλιάδες, μηριάδες ελικόπτερα. Πέφτει αστέρι, κάντε βγή, γρήγορα. Ω, ίσως ένα ζουμερό μπριζολάκι. Ξέρεις κάτι, Άλεξ. Υπόσχομαι πως θα σου βρω κρέας αύριο Πάσε θυσία Ευχαριστώ όμως mm, Νύχτωσε Λέω να πάω να πάω Λέω να πάω 27, 28, 29, 30. Mm, 30, 30 μαύρες και 29 άσπρες. Οπότε είσαι μαύρος με άσπρες ρίγες τελικά. Πάει το δίλημα. Καληνύχτα! Βλέπεις μωρίς, ο κύριος Άλεξ φροντίζει το φύλλο του. Γιατί να νιώτισαι άμπολα άμπολα με τον κύριο Άλεξ. Κοίτα τον, είναι γλίκα, ντροπαλός. Δεν νομίζω ότι τον φρόντιζε Τζούλιαν. Μου φάνηκε ότι τον λιγορευόταν για τα καλά. Λέγει ότι τες δεν πειράζει. Δε με νοιάζει. Σύντομα τα τέσω. Το μεγκαλοφιές μου σχέδιο σε δράση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε να τους πάρει ο ύπνος για ¡Otita que me tibre! Μ' αρέσει εδώ. Ξύπνα, κύριε Άλεξ. Ξύπνα, κύριε Άλεξ. Καλά ξυπνητούρια. Ξύπνα, ξύπνα, κύριε Άλεξ. Ξύπνα, Άλεξ! Κάνεις πιπίλα. Πού είμαστε! Τι στο σημείο συμβαίνει! Κουλάρετε, μπρε! Τι είναι αυτό! Πα, πα, πα! Καλαρώστε και γκαντοφρικιά! El no ki mo sa stan, sas meta pérame, sti paradisegna mas gogna. Calositate sti madagaskar. Madagapya? Pya? Ohi ohi pya. Skari. Marti, ina, sa Όχι, oh, okay, φίλε. <σοβή> Εδώ μιλάμε για φυσικό τοπίο. Και κοιτάξτε, δεν είναι κι άσχημα, ενώ είναι σαν αυτό που πάντοτε βλέπαμε, μόνο που είναι εκεί, δηλαδή η αληθινή, εκδοχή της. <σοβή> Τι λες για μια πολιτήτσα στο πάρκο, <σοβή> να Σε τσάκωσα! Κορέιτο! Σαμάδα! Καλώς είσαι! Τέλω μάρτη! Κορόιδο! Κορόιδο! Κορόιδο! Κέρδισες! Έλα Αλέξ! Πες το ρυθμό! Όχι! Έχω να φάω δυο μέρες! Μου έχει πέσει το ζάχαρο! Δεν έχω ενέργειο! Δεν είναι αυτό το πρόβλημά σου! Πρώτα απ' όλα δεν τρέχουν έτσι Έλα, πάβε! Κάτσαλ αστίκα μεγάλη, βγάλε βγάλε το γοντάρι από μέσα σου. Ε! Πιο सिनेγάτος; Μαρτι, δεν νομίζω ότι. Εσύ είσαι. Κεφτέσε. Έλα, πίνε με! Έτσι! Κάτσε σε μεγάλη! Κάλα. Κάτσε σε, κάτσε σε, κάτσε. Κάτσε σε, κάτσε σε, κάτσε σε. Κάτσε σε. Είμαι γατός! Çiçik! Koróiðo! Koróiðo! İmə gətos! Dəm piyanomə! Niyot oraəs a sa lámi vun dinu Pəhkətətən təliqatəsən təuqranu! Aşı agriəpsumə! Άλλιος! Κούτσου, κούτσου, κούτσου! Ωου! Χαχού! Ωου! Ωου! Μάρτη, Μάρτη, Μάρτη! Κλήτα, τελείως! Κόρτος! Σούπεν του περου, Ωου! Έτσι δεν είναι Μέλμαν! Ωου! Ωου! Τι, τι, τι... Τι, τι, τι, Είμαι στον παράδεισο. Βλέπεις, μωρίς, τώρα που ο Άλεξ είναι κορητός μας, δεν φαίνονται πουτενά οι φούσες. Μπορείς να το σκέντιό έπιασε και μάλιστα για τα καλά. Ου! Αυτή τη φορά. Ναι, ρε, πρέπει να δοκιμάσεις από αυτό. Ου! Ου! Καλό. Νιώθω βασιλιάς και πάλι. Βασιλιάς. Ναι, που να δεις τον νούμερό του. Έλα, Άλεξ. Δείξ' του τι ξέρεις, να κάνεις! Όχι, δεν νομίζω ότι πω. Καλά! Κυρίες και κύριοι, θυλαστικά κάθε ηλικίας, η φύση σας παρουσιάζει το βασιλιά! Άλεξ! Το Μη βεμόλ, βασιλιάς είναι εδώ! Αν είναι η βασιλιάς, πού είναι η κορώνα του. Εγώ έχω κορώνα και μάλιστα πολύ ωραία. Είναι εδώ στο κεφάλι μου. Δείτε τι. Βρε, τι φοράω, μπρε. Βρυκινγμό, κάντε το βρυκινγμό. Ωαου. Δεν το έχω ξανακούσει <γρυκυσμό> 难道你吗 Σε δαγκώνω! Ναι, με δαγκώνεις! Που, α, που, Άλεξ, τι με είμαι! Μετάμεσες στο πισσινό! Όχι! Δεν το έκανα! Το έκανα, κατά που, κάποιο τρόπο! Μετάμεσες στο πισσινό! Τι στο καλό έχεις πάθει! Α, ξέρεις, εγώ δεν... Α, α, Γιατί το έκανες! Μήπως! Γιατί είσαι το δείπνο του! Τι! Παρακαλώ! Ανοησίες! Έλα, έλα μωρίς! Τι είναι μια μικρή Δώσουμε μια ψήλη. <σίλια> <σίλια> Τέρματα, αστία, Τζούλιαν! Το λαμπρό σου σχέδιο απέτυχε! Μα τι είναι αυτά που λες! Ο φίλος σου από εδώ είναι αυτό που λέμε «Δελούξ μοντέλο, κυνηγάω και τρώω μηχανή» και τρώει κρέας, δηλαδή εσένα. <σίλια> Άντε, βρε! Καλά, λοιπόν, μωρίς. Το παραντέχομαι. Το σχέδιο απέτυχε. Όλα κάτεικαν! Τι βάψαμε όλοι! Οι φούσες θα γυρίσουν και θα μας καταπροκτήσουν με την κού Γιατί... Имасте ол имас бризолес. Има бризола, ми ми ми ми. Окирйос Алекс, де бори на мини εδο. Ανήκις του σομίου σου. Με τις φούσες πρέπει να πάει. Με την εξυσία που με περιμπάλει και σύμφωνα με τον νόμο της ζούγκλας, бла бла бла бла бла, να. Σταζαкиλια. Ты. Эла. Что мне азоме бризола? Не. Лабеш, что будет мне? Стас. Tikə! Trekatə punarəqəmu! Marti teha! Sto doxapatri. Orea Μαρτή. Λυπάμαι πολύ Μαρτή. Τι έχω πάθει πια. Άου! Όχι. Τι έκανα. Είναι αλήθεια. Είμαι τέρας. Πρέπει να φύγω από εδώ. I see trees of green Red roses too I see them blue For me you And I to myself What a wonderful world I see skies of blue I'll see white The bright blessed day Dogs say night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So in the sky Also on the faces of people going by, I see friends in their lives, do you do? They're really saying, I love you, I hear babies cry, I watch them grow, they're like much more.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 kokani in e dialpis egofteo gia ola tora exetias mou khasa me ton alex lipon ti ti ti tha kanoume ka vroume tropo na ton voithisoume afto tha kanoume oke pame imaste neoi yorgesi e na imaste skliri ye nei krat pro sarmasti ke pote den to vazoume kato s ana mastan mia khufta melman ohi ohi den o ma gloria fen Εντάξει, το πλοίο ήταν! Το πλοίο! Το πλοίο, πλοίο γύρισε να μας πάρει! Ελάτε να τους κάνουμε συγνιάλο! Να το! Ε, εδώ πέρα! <ερα》>, πέρα! Ε, εδώ πέρα! Βάλε ja! με χερά σου! Έλα καρή ώρα, έσικα σένα! Παρακά! Ω, λεμός μου! Ε, εδώ πέρα! Ω, λεμός μου, παιδιά! Ε, εδώ πέρα! Έλα, συνιάλο στον πλοίο! Πάω για τον Άλεξ! Ω, μια στιγμή! Δεν να πας εκεί πέρα μόνος σου! Ah, ξέρω τον Άλεξ! Με το που θα ακούσει ότι σωζόμαστε, θα συνέλθει! Οι άνθρωποι που ήρχονται θα μας βοηθήσουν! <smack> Ο Μέλμαν έχει δίκιο! Οι άνθρωποι θα ξέρουν τι να κάνουν! Ελάτε, πρέπει να τους κάνουμε συνιάλο! Εδώ είναι πολύ καλύτερα Εσείς oh, Και πού είναι οι άνθρωποι Τους κάναμε με τα κρεμμυδάκια Στην έφερα έτσι Λάκα κάνω κούκλα μια χαρά είναι Πλέον προς την κίνα Με σωσίβη αλέμβου Ε σας ξέρω εσάς Буйното психотико льондари, тео дихроматикос φίλος μας, ο Μαρτί. Εδώ. Δε. Τι τι. Πού πηγε; Ετά πίσω μας. Α! Μη λεπίσα για τον Άλεξ, θα θα σκοτωθεί. Λε βομβερία, ο διχρωматиκός μας φίλος κινηνévει. Τενέτε πως έχουμε Εđuλίτσα. И меролоγιο γι βερνίτι. Αποβιβάζεις ηλεκτρικό περιβάλλον. Κובαλσκι. Πρέπει να κερδίσουμε τις καρδιές για να βγάλουμε τον τόπιο. Ρίγο. Τα μυαλά των Ρίκο, θα χρειαστούμε Θα αντιμετωπίσουμε ακραίους κινδύνους. Πιθανόν ο στρατιώτης να μην επιβιώσει. Αλέξ! Έλα, Αλέξ! Ήρθε το πλοίο! Γυρνάμε σπίτι! ¿Artí? Sin el de Alex, gírese to plío. Borúmos na ofígoume. ¿Tha girísoume píso sto politismó? ¿Ke óla tha gínoun ópos akrivós tan print? Míne makriá. Sé para caló. E mena téras. Alex, venis a téras. Ise fílosbu. Imas to máda. Azərək ələşələn, ələşələn, Άλεξ, δε φεύγω μόνος. Άλεξ, μου έρχεται ένα τραγούδι, ένα υπέροχο τραγούδι. Είμαι σίγουρος πως το ξέρεις starts spreading the news i'm leaving today we are a great big party elaxeris ta Eh Alex Eh qué se Άλεξ, está haciendo Eh Alex ah lí lí lívoid ¿Qué coño, Alex? ¿Qué coño? ¿Qué Ay, qoy indi də səy edim. cual ver á aamazísa Αυτό το ταβιζόλα τον. Αρνούμαι. Φεύγω μαποδο. Παιδιά, εμπιστευτείτε με. Το ξανάπα. It's o' time. Vicam. Vicamola. Vicamola. Ο βασιλιάς τον θυριάζει. Πάμε να Τραύμετε την αγριότητα σε όλο της το μεγαλείο! Είμαι πολύ νέος και ένα μετά του! Τέρας! Κι εσύ! Εγώ! Θέλετε λίγο από αυτό! Καλύτερα τρέξτε να σωθείτε! Ου, αστυνομία! Είναι ψυχάκιας! Άγια! Είναι δικιά μου περιοχή, κατανοητό! Ποτέ, ποτέ μην σας ξαναδώ στην περιοχή μου! Ποτέ! άfera, a capi seven! Το σκηνίο πέτηχε, πέτηχε ήμε φορές βunos. Σπύρτο μοναχο, elate ora ya breakdance. Ήμεε Ξιπνιος Βασιλιάς, tik tik tik tik tik tik tik tik. Τη Σφίγιας ο μπαμπάς, tik tik tik. Ρομπότα Βασιλιάστις, μαγούτιας, με τρα우, με τράω. Λοιπόν, Τι θα φάμε; Γλιστά ματάγια. Γιατιν épisode ματά. Κάντο. Με τακλισα. Σιχτά, βάλिसा. Όχι ματάκι. Καλά χ! Mm -hmm. και... Μου καμόρτα! Α! Ο πλίστηε! μέσα! Ν προθημία! Κάτα άπε! μ λοιπόν! ό Ηπάρκι και όλοι λήσει καλύτερα και απκρέίας! Μ' αρέσει! Μ' αρέσει! Στο γατάκι αρέσει το ψαράκι! <συσίλια> και τώρα μια πρόποση! Μπορεί να είναι μπελάς μερικές φορές, <χα> και πιστέψτε με το ξέρω καλά, όμως αυτή η γάτα μου απέδειξε πως η καρδιά της είναι μεγαλύτερη από το στομάχι της! Στον Άλεξ! Στον Άλεξ! <συσίλια> <Alex. συσίλια> <συσίλια> Αρκετά! Σταμάτα! Λοιπόν τι λέτε παιδιά Γυρίζουμε στη Νέα Υόρκη Δεν ξέρω Μάρτι Το θες πολύ αυτό Θες σίγουρα να φύγεις Δεν με νοιάζει πού θα είμαστε Αφού είμαστε μαζί Δεν μου καίγεται καρφί Καλά τότε λοιπόν Ιω Ρίκο πιάσε 300 μερίδες Για τον δρόμο Άι. Ναι ναι Αλλά πριν φύγετε Έχω να κάνω μια ανακοίνωση Γι' αυτό σκάστε όλοι παρακαλώ Ευχαριστώ Έπειτα από βατιά και εις μπάτος διεξακρύβωση μέσα στο κεφάλι μου, αποφάσισα να σας ευχαριστήσω που φέρατε την Ειρήνη στον τόπο μας. Και για να νιώσετε καλά, σας κάνω αυτό το αποχαιρετιστήριο ντόρο. Όχι, με τίποτα. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν πειράζει. Εγώ έχω μεγαλύτερο. Του κρέμετε και σάμπρα. Κοίτα πως Έλα στη Βιέλα. Γεια σας, χρυδόπαλες. Το καλό, πρέπει στο καλό. Κάνω ταξίδι, μπρε! Συγγινέιτορ! Ανικέιτορ! Yeah. <laughs> Μωρίς, κουράστηκε το χέρι μου. Κούνε το για μένα. <laughs> Γκρήγορα, μαϊμού της ηφοράς! Να σας πω, τα φτάσουμε στη Νέα Υόρκη, θα είμαστε στα μέσα του χειμώνα. Οπότε σκεφτόμουν γιατί να βιαστούμε. Ίσως να κάναμε καμιά στασούλα στον δρόμο. Στο Παρίσι! Oh, σε μυαλά μου είσαι! Ισπανία? Ναι! Να τρέξουμε και με τους καύρους μου! Τι λέ Παιδιά, δε θα με πήραζε να ερχόμασταν και εδώ καμιά φορά. Ναι, γιατί όχι. Τέλεια, βαΐτα! Σκίπερ! Μήπως πρέπει να τους πούμε ότι δεν έχουν κάψιμα. Μπα, χαρά και τσαχμπινιά, παιδιά. Και τσαχμπινιά. Γουστάρω να χορεύω. Γουστάρω να χορεύω. Γουστάρω να χορεύω. Γουστάρεις? Δώσε! Γουστάρω Gustaro a chorevo, gustaris? Gustaro a chorevo, gustaro a chorevo, gustaro a chorevo, gustaris? Gustaro a chorevo, gustaro a chorevo, gustaro a chorevo, gustaris? Eso es coraje a tu cosmos. Vamos ya so pronto sos mi amor Στο χώρο να μπαίνουν με κορμιά σφιχτά, γερά και ωραία. Ωραία! Σγκαλι, θειcoskali ndika, 10 glikia, pou theli fyasidia. θειcoskali ndika, 10 glikia, pou theli fyasidia. Φυσικαλόνι, φυσικαλόνι, φυσικαλό, φυσικαλό, φυσικαλόνι ουταρ να χωρvoου ουταρ να χωρvoο ουταρ να χωρvoο ουάρις γ ουταρ Για πο دسته λिप्स διανομή, disco calidica, 10 clicks, για πο دسته λिप्स highlighter, δεν ἀρρις να χωρέδης ρίο. δο, ένα, ένα.